to read the music heaven, call his In A, I could ex libris, στον αγαπημένο σας σταθμό Και στο μικρόφωνο Ο Μαϊκ Μπουκλάβερ Ο Μιχάλης που θα σε κρατήσει Συντροφιά για το επόμενο δύο ωρο. Είναι μια ηλιόλουστη Κυριακή Και ελπίζω ότι Τους περισσότερους του πρόσφατα κύμα κακοκαιρία ε, Δεν τους άγγιξε ε, Δεν ξέρω Πιστεύω οι περισσότεροι Καταλάβατε λίγο οι καταιγίδε, Ακόμα περισσότερο η πτώση θερμοκρασίας και κυρίως η αλλαγή της ώρας, το οποίο να το θυμηθήκατε έτσι, η αλλαγή της ώρας λοιπόν που είχαμε σήμερα, η επιστροφή στο για άλλους κανονικό, για άλλους απλά ε, χειμερινό Μα θυμίζουν ότι Winter is Coming για να θυμηθούμε λίγο το, και το Game of Thrones έτσι έρχεται λοιπόν όχι μόνο όσο και αν θα θέλαμε ναι, να τον αποφύγουμε ε, έχετε καλά του, όχι μόνο δεν μην πειράζει αυτό καθένα το κρύο και τα έξοδα θέρμανση φαντάζομαι τους περισσότερου Εν πάση περιπτώσει, όμως ένα είναι ιδανικό απόγευμα να τώρα που σιγά σιγά νιχτόν νωρίς, έχει ήδη αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, πάρτε λοιπόν ένα ζεστό καφένα, ζεστό τσάι, μια ζεστή σοκολάτα ή κάποιο άλλο ρόφημα, φέψιμα, πιο που, από αυτά που έχουν γίνει της μόδας τελευταία χρόνια, π.χ. κανελάδα ας πούμε και ας καθίσουμε μαζί να απολαύσουμε αυτή την Κυριακάθη και αυτό το απόγευμα παρέα με το Ex Libris, με τα αγαπημένη μας βιβλία και με την μουσική μας, την κλασική μουσική για τους φίλους του είδους Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα Και ακούσαμε την εισαγωγή, την βορτούρα από τη Μασκαράτα Μια Μασκαράτε, μια όπερα του Νίλσεν Η οποία ε, φυσικά έχει και το ομώνυμο το θέμα του τίτλου Οι μουσικές λοιπόν επιλογές σήμερα Επιστρέφουμε στην όπερα ένα από τα αγαπημένα μου ήδη όπως ε, ξέρετε Όσες τακτικοί ακροτέστης της εκπομπής και έτσι είχε εκπομπή σήμερα μια και να το πω διάθεση έτσι ε, γιατί μια πολύ σοβαρότητα έβαλα στις τελευταίες εκπομπές και λίγο λοιπόν, έτσι πιο πιο και στις επιλογές λοιπόν θα είναι μουσική και α, άριες από γνωστές ε, και λιγότερο γνωστές από ωπερές όμως κομικές ε, υπάρχει ένα σκετά υποείδη ε, και στην όπερα υπάρχει η όπερα κομίκ η γαλλική η οποία δεν είναι απαραίτητα κομική, υπάρχει η όπερα μπουφα η είδο, και αλλά γενικά εμεί θα είμαστε ε, με μουσικές από όπερε που έχουν ε, σαφές να το πω κομικό Στοιχείο. και ελπίζουμε ότι θα σα φτιάξουν και λίγο τη διάθεση. Και έτσι, σήμερα δεν σα έχω κάτι βαρύ να συζητήσουμε. Μια γενική συζητησούλα θα λέγαμε πάνω σε αυτά που κάναμε και διάφορα έτσι ενδιαφέροντα στη απερίεργα που κατά καιρούς ξέρετε τα βλέπουμε στο διαδίκτυο περνάμε από τα μάτια μας α, α, και δεν τα ξεχνάμε ε, Μάζεψα κάποια από αυτά, έχουν μαζευτεί μάλλον αρκετά και σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να τα μοιραστώ, να μοιραστώ μαζί σας ε, έτσι για να περάσουμε λίγο εύθυμα αυτό το Κυριακάτικο απόγευμα να ξεκινήσω όμω και τις ε, καλησπέρες να καλυσπηρίσω την Έλληνα και την Ευελήνα τακτικές μας ακροάτρες να καλυσπηρίσω τον Κωνσταντίνο και τη Ρέα μας θέλουν να επιχειρήσουμε και του συγχαιρετισμό στον Κωνσταντίνο τακτικοί ακροατές και αυτοί να καλυσπηρίσω και ο όσους φίλους μας ακούτε από το live 24 ο σταθμός μας μέσω αυτής της πλατφόρμας και να θυμίσεις όλους ότι εκτός από το, σέτος, το σταθμό και το live του τρόπους επικοινωνίας ε, μπορείτε να μας α, γράψετε είτε μέσα από το παράθυρο του player να μας στείλετε τους χαιρετισμούς σας είτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο facebook όπως και οι υπόλοιπες εκπομπές του έτσι και το xlibris έχει τη σελίδα του στο facebook λοιπόν εκεί μπορείτε να έρθετε και να μας ε, γράψετε τους χαιρετισμούς μας ή να σχολιάσετε επί αυτόν που λέει ο παρουσιαστής φυσικά και Εννοείται, ο προτινόμενος τρόπος είναι να εγγραφείτε δωρεάν και γρήγορα στο musicheaven.gr και να έρθετε εδώ στο chat του σταθμού και να τα λέμε διαδίκτυακα με άμεσο τρόπο να σας ενημερώσω και για τι αναγνωστικές μου δραστηριότητε όσοι με παρακολουθείτε στο Goodreads και στο Facebook ξέρετε ότι ε, συνεχίζω με τη λέσχη των αθαράβευτες αισιόδοξων όπως είχα πει και την άλλη εβδομάδα και όπως μου παρατηρήσει και ένας φίλος στο Goodreads ε, το πάω αργά ε, ναι ε, ε, λίγο ε, οι υποχρεώσεις ε, κάποια πράγματα που έχουν να γίνουν λίγο ε, και ε, εδώ πέρα κάτι που εκπομπή, κάποια άλλα πραγματάκια ε, μου φάγαν το χρόνο και έτσι δεν είχα πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου για ε, διάβασμα αλλά, αλλά ε, είναι και το βιβλίο ε, τέτοιο ε, πάει και αυτό έργα ε, όχι γιατί δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά που γράφει μέχρι στιγμής είναι μια πολύ ωραία α, όψη αν θέλετε Ηθογραφίε ηθογραφίας και θα λέγει κάποιος δεν θα διαφωνήσω χρονογράφημα ναι, τη ζωής του Παρίσι του 50 ε, αυτό είναι μέχρι στιγμής ε, έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα ε, για την εποχή ε, κάτι όμως ε, πολύ γρήγορο γρήγορα όπως είπα δεν πηγαίνει έτσι ε, δεν είναι αυτό που λέμε Paige Turner ούτε έχει ιδιαίτερη αγωνία από σε σελίδα σε σελίδα αλλά εντάξει όπως έχω πει δεν είναι και κακό ευχάριστα διαβάζετε μέχρι στιγμής και επομένως θα, θα επιμείνω εννοείται ότι θα επιμείνω και φυσικά θα, θα σας έρχω νότερα στην επόμενη εκπομπή ε, Περίμενω όμω και από να μου πείτε να μου αφήσετε ένα μήνυμα να μου πείτε τι διαβάζετε ε, αυτές τις μέρες την Σα άρεσε, τι δεν σα άρεσε, και ένα συγκρίνιμα. Θέλετε και τι αναγνωστικέ μα προτιμήσει. Πριν α, ξεκινήσουμε για να δω όχι, λοιπόν, έχουν, σιγά σιγά θα α, α, μαζευθείτε από ό,τι βλέπω. Μας μέχρι να μαζευτείτε ας πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας για σήμερα. Klein. die Sprache, die ich fühle die toll die toll Ε, ε, ακούσουμε ένα, ε, απόσπαρο, μια αρια ε, με όνομα Κάρα Νεόν Ντομπιντάρ από μια όπερα ε, όχι τόσο γνωστή Ελληματριμόνιο Σεγκρέτο του Ντομένικο Τσιμαρόζα μια έτσι ευθυμή κομική όπερα η οποία νομίζω ότι πιάνει το πνεύμα της ε, σημερινής εκπομπής αν θέλετε έτσι, είπαμε λίγο πιο έφθιμο ε, πνεύμα. Αλλά ε, γιατί είπαμε σήμερα έτσι θα ασχοληθούμε περισσότερο με, ε, τους, ε, με διάφορα τρίβια, αν θέλετε, ε, ε, γεγονότα και ε, ε, σχέδια που... Ε, βιβλία τα οποία έχουμε διαβάσει από συγγραφείς και έχουν ε, κάνει που έχουν περάσει στην ε, πλέον <coughs> ως την Αθανασία αλλά και τα περνάνε μπροστά μας και τα τα χάνουμε ε, διαβάζουμε λίγο ε, γελάμε ίσως μα, μαζί τους και μετά τα ξεχνάμε ε, και καλά κάνουμε έτσι και αλλιώς δεν, ε, ε, δεν είναι για να στενοχωριόμαστε και πάρα πολύ αυτά τα γεγονότα και ούτε μειώνουν την αξία του καλλιτεχνικού μας ε, Έργο του καλλιτεχνικού μας λέω αχ καλά λοιπόν του καλλιτεχνικού έργου είχαμε αυτή τη δύσκολη συζήτηση την είπα και την προηγούμενη εβδομάδα επόμενος θα σε πιο ελαφριά α, συζήτηση σήμερα να μην ξαναπέσω το ίδιο λάθος με τις βαριές συζήτησες τέλος πάντων ε, ένας συγγραφέας κατά τα άλλα α, σοβαρός να το πω έτσι ήταν παλαιό συγγραφέα έτσι του δεκάτου ενά του αιώνα ο Τσέστρτον όταν το ρώτησαν τι θα, ποιο βιβλίο θα ήθελε να έχει μαζί του να βαγίσει σε ένα ερημονήσι το, το, το κλασικό ερώτημα που μπορείτε να το βρείτε από παλιά το βρίσκαμε σε λευκόματα δεν θυμάται κανένας στα λευκόματα τα μαθητή και τα χρόνια. πάντων εδώ βρίσκομαι σε λευκό μου, τώρα βρίσκουμε σε διάφορες παραλλαγές στο διαδίκτυο. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι έδωσε την καλύτερη απάντηση. Απάντησε απάντηση ότι θα ήθελα να είχα τον ε, πρακτικό οδηγό ναυπηγικής με προφανή ε, σκοπό. Ένα άλλο ενδιαφέρον που ε, εξαλίευσα κάπου γιατί είπα και, και χειμώνα ο... ο ποιητής ο Σέλεη έγραψε την... το δυτικό άνεμο με τη μία χωρίς διορθώσεις, χωρίς τίποτα κάθισε και το έγραψε κατευθείαν να το πω έτσι μία, μία φορά είναι χαρακτηριστικό το που ότι γιατί, γιατί είπαμε προηγουμένω για το χειμώνα που έρχεται, αν έρχεται ο χειμώνα και άνοιξε, δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά. Πάρα πολύ εύστοχο νομίζω. Όχι θε, ας ελπίσουμε ότι θα μα παρηγορήσει. Δεν ξέρω για αυτού του οποίου. Διαβάζουν, τουλάχιστον διαβάζουν με πάθο. Ε, το έχουμε ξαναζητήσει πόσα πηγαίνει να διαβάσει κάποιο. Άνθρωπο πολλά ανάλογα έχει και τι άλλε που έχει, και πόσο γρήγορα διαβάζει, και πόσο βάρο δίνει σε ένα βιβλίο. Και βέβαια κάτι που παραπονιούνται συνέχεια οι φίλοι, τόσο στο Goodreads όσο και στα αλλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι η λίστα με τα προς ανάγνωση, έτσι, ο κόσμο τρόπο για τα βιβλία που ακόμα δεν καταφέραμε να διαβάσουμε η λίστα με τα υπόψη αν θέλετε με τα διάβαστα να το πω έτσι όλο και μεγαλώνει όλο και θεριεύει διάβασα κάπου λοιπόν ...τι στην Ιαπωνία υπάρχει ειδική λέξη για αυτό το πράγμα ε, η οποία δεν ξέρω να με συγχωρήσουν οι φίλοι που κατέχουν την Ιαπωνική. Ε, αν δεν την προφέρω σωστά, Τσουντόκου. Ε, που σημαίνει ε, και δεν ξέρω πώ θα καταφέρω σε τόσε λίγε σημαίνει να αγοράζει ένα κάρο βιβλία και μετά να μην τα να τα ξεκινάς, να μην τα το οποίο νομίζω περιγράφει απόλυτα πάρα πολλούς από τους και εμένα και τους άλλους φίλους το που έχω στα κοινωνικά δίκτυα εδώ πέρα δεν ξέρω αν αυτό ταιριάζει και σε σας αν ταιριάζει και σε κάποιους από εσά που μας ακούτε, θα χαρούμε να έρθετε εδώ στο chat μας ή στη σελίδα μας στο facebook και να μας το πείτε ε, να δηλώσετε και εσείς ότι είναι Πάσχο και εγώ από πώς είπαμε, Τσουντοκου. Μάλιστα <laughs> Δεν μας χαλάει καθόλου όμω μπορώ να πω και το θέμα του θέμα του χώρου ναι, της Βιβλιοθήκης. Τώρα με τα ηλεκτροπινικά βιβλία και αυτό αντιμετωπίζεται. Ε, θα έρχεσουν να γεμίζουν σκληροί δίσκοι σε λίγο αλλά εντάξει όχι. Ε, θες πάρα, πάρα πάρα πολλά λεφτά για βιβλία για να γεμίσεις ένα σκληρό δίσκο με βιβλία. Ε, να θυμηθούμε όμως λίγο και τον Θερτ Terry Pratchett, ο οποίος φαίρεται να έχει πει ότι αν σας περισσεύει χώρος για βιβλία, τότε δεν θέλω να σας γνωρίζω. <χεχεχε> Έτσι, κάθε καλός βιβλιοόφιλος, βιβλιοφάγος αν θέλετε, ε, οφείλει να έχει την α, βιβλιοθήκη του ε, γεμάτη. Ε, αν μητή, ε, Αν μη άλλο πάμε στο ε, επόμενο κομμάτι oh, με συγχωρείτε μόλι όλοι οι φοβερό λάθος το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε ήταν πολύ διάσμη και όχι από σχετικά γνωστη όπερα μπερδεύτηκα τελείως ήταν την παθανή ο, ο οποίος εκείνη την ώρα κάνει άλλη δουλειά και δεν ακούει τι ακριβώ είχε φάει να παίξει καλά πάθο ε, ήταν λοιπόν το Πολύ γνωστό ο Μάνιχαρ του Γιώχαν Στράου από τη Φλέντερ Μάου, μια όπερα που δεν θα μπορούσε να λείπει από τι κομικέ όπερε. Και τώρα θα ακούσουμε το Καράν Νοντουμπιτάρ από το Ηλματρυμόνιο Σεγκρέτο του Ντομένικο Τσιμαρόζ. Αλλά αυτή τη φορά κάθε θα το ακούω κι εγώ για να είμαι σίγουρο ότι έβαλα το σωστό κομμάτι. Τι να κάνουμε, ζωντανή εκπομπή, ναι, συμβαίνουν αυτά. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε. We'll que va zurbar cor que va cor cara cara pressua la vina Σα Ακούσαμε το Σάθεντο στο κομμάτι, καρά να το βγει τώρα από το Ιλματρυμόνιο Σανγκρέτο του Ντομανικού Τσιμαρόζα. Ε, ε, και επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μα με διάφορα έτσι, τρίβια θα λέγαμε, τετριμένα ε, μικρά ε, κομμάτια γνώσει. Σήμερα θα τα πούμε, θα τα διαβάσουμε αύριο, θα τα έχουμε ξεχάσει κιόλα. Οι οποίοι έτσι μα προσφέρουν λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα ε, γέλιο, φαντασίας, δεν ξέρω yeah. ε, ό,τι προσφέρουν εν πάση περιπτώσει τον καθένα, ικανοποιούν την έμφυτη περιέργειά μας, θα έλεγα εγώ και τα οποία βέβαια για κάποιου μπορεί να είναι σημαντικά και παρακινούν από κάτι τέτοιο να ψάξουν και να μάθουν περισσότερα είτε για συγγραφείς είτε για ε, βιβλία έτσι για κάτι ε, αγαπημένο τους δεν ξέρω αν θυμάστε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές είχαμε σχολιάσει το το άρθρο στο ένα να πάτε το που παρακολουθώ το στελερυγικό τη Ιού. Πιο σωστά το είχαμε το γράμμα σε ένα παλιό που έλεγε για απευθυνόταν στο βιβλίο στο υλικό βιβλίο που πόσε φορές το έχουμε σχολιάσει. Αυτή τη φορά βέβαια δεν θα καθίσω να το σχολιάσω. Είπαμε πιο αναλαφρά σήμερα τα θέματα. Όμως ανακάλυψα κάτι ότι υπάρχει λέξη καταγεγραμμένη που περιγράφει την ευχαρίστηση της μυρωδ... μυρωδιάς. Βιβλίων. Νομίζω ότι όσοι είστε βιβλιοόφιλοι, συστηματικοί όφιλοι ε, Καταλαβαίνετε ακριβώς γιατί τι πράγμα μιλάω Αν όχι οι υπόλοιποι σκεφτείτε ένα έτσι κάπως πιο παλιό βιβλιοπολείο Εν πάση πετώ, να λειτουργεί κάποια χρόνια ή ακόμα καλύτερα ένα παλαιό βιβλιοπολείο Και η λέξη είναι βιβλιοσμία Βιβλιοσμία σαφώς και η ελληνική γλώσσα δίνει κάτι τέτοιε ε, λέξεις. Ακόμα ευτυχώς έχει την να δίνει λέξεις στον α, κόσμο. Αλλά και τα λατίνικά δεν πάνε πίσω. Κάπου είχα... Να το βρω... Ναι, ε, η λέξη στα αγγλικά «shrine». Τέμενος, θα λέγαμε ναό αν θέλετε, ε, παρεκκλήσει. Έχει αυτές τις έννοιες τις θρησκευτικές. Προέρχεται από την λατινική λέξη screnium. Ε, το σκρίνιο που λέγανε παλιά, οι, που λέγανε οι μαμάδες, δεν ξέρω πώς, σε πως όμως σπίτια είναι απαραίτητο αξιοσφαρά, όπως περιπτώσει το σκρινιμόμως στα λατινικά σήμαινε ε, μπαούλο και βιβλία κούτι βιβλίων θα λέγαμε σήμερα έτσι είναι κάτι ιερό το βιβλίο και πιστεύω για να ακούτε αυτή την εκπομπή λίγο πολύ τι σημερίζεστε αυτή την άποψη περί. Οι ερώτητε έτσι να σκεφτούμε λίγο για το βιβλίο. Να καλυψυψω φυσικά εδώ και το φίλο και σημαίνει παραγωγό, πέτρο με τι ροκέ του που μα κρατάει παρά και ο έκλειξη μα και ο φίλο μα ο Λουκάσ, τον οποίο και καλυπερίζω και αυτόν και το περιμένω ακόμα εκείνη την εκπομπή Λουκά. Ε, ξέρω, είμαστε ε, και εγώ λόγω υποχρεώσεων, ήμουν λίγο αμελής της ακροάσης, αλλά ελπίζω να σιγά σιγά να βρούμε το πρόγραμμά μας, να βρούμε το ρυθμό μας και να καλύψουμε και τον ή την στείλνο, να και ε, αυτές στην παρέα μας, είπαμε σκοτεινιάζει, χειμωνιάζει Μαζευόμαστε σιχα σιγά σιχα-σιγά και το οποίο είναι α, πάρα πολύ ευχάριστο Έπειτα μου λοιπόν έτσι τα παιδιά από το ώρα, και μας ακούτε τι καλό διαβάσατε τι σας άρεσε το τελευταίο ε, καιρό για τα από τα βιβλία ή τι έχετε σκοπό να διαβάσετε αυτές τις ε, μέρες και εμεί εδώ ε, θα το φυσικά θα το συζητήσουμε εννοείται ε, πάση περιπτώσει λέγαμε ε, για διάφορα αστέματα Α, όχι αστεία, διάφορα μικρά γεγονότα που σχετίζουν με τα βιβλία και ε, όταν ε, θυμάστε που είχαμε κάνει μια εκπομπή αφιέρωμα στον Τσόλος Τίκενς ένα από αυτά που δεν είχα προλάβει γιατί είναι μεγάλο σωφίβιο στον Τίκενς την να τώρα είχα προλάβει να πω λίγο λοιπόν, πώς τα εκπομπή είναι ότι στο σπίτι του είχε μια μυστική πόρτα ε, που ήταν σαν βιβλιοθήκη, σαν ε, έτσι, καμουφλαρισμένη σε βιβλιοθήκη τι άλλο και ασικά τα βιβλία ήταν ψεύτικα με περίεργους τίτλους όπως σας πούμε «Η ζωή μιας ζυγάτας σε εννέα τόμου ε, παρακαλώ δεν ξέρω κάποιο άλλος μου είπε για ένα ε, φίλος από αλλού μου είπε για ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που ε, κυκλοφορεί αυτόν το καιρό, λέει είναι ε, δεν ξέρω κατά πόσο Είναι πολύ δημοφιλές Θα εσείς μου πείτε ε, Η ζωή είναι μιας κατσίκας <laughs> <laughs> πολύ, πολύ θα έλα Τι ακριβώς παίζει Δεν δηλαδή, κάνεις αυτό το, το παιχνίδι Αλλά εν πάση περιπτώσει Ελπίζω να σα, σα Δεν ξέρω Να σας το ενδιαφέρον Και να το βρείτε Πάμε στο επόμενο κομμάτι μα όμω. And the people who are in the middle of the city, and the people who are in the middle of the city, and the people who are in the middle and the people who are in the middle of the city, and the people who are I'm a homenager to the Lord's Sons. Same, Se. save, Ακούσαμε ένα πολύ εύθιμο. πρόσωπο μου, Μουαζερεκλάν Λεκόντο Γκοή, από την ομόνη με ο ορί του Ρωσίνη. Και έτσι με έφυγα κοντά, και είπαμε θα κυλήσουμε ε, σήμερα. Ε, Έλαγα λοιπόν για ενδιαφέροντα πράγματα, και έχουμε εδώ και ε, περιμένει. Α, ο Λουκά λέει την μα χρωστάει, έλα θα την κάνει κάποια ε, στιγμή ενώ εδώ ο Πέτρος μας λέει ότι τελείωσε το Kill, το kill a Mockingbird το, τον σκοτώνω τα κοτσίφια είχαμε μιλήσει εκτεταμένα γι' αυτό και για το επόμενο της Χαρπερλή, αλλά είπαμε λίγο, θα αποφύγουμε σήμερα έτσι τα βαριά θέματα, θα πάμε σε πιο σπιρτόζικα, σε πιο ευχάριστα ε, θεματάκια και είναι πλέον ο Πέτρος ότι μας του κερδίσει στο διαγωνισμό που είχαμε κάνει το Hobbit το οποίο πλέον βρίσκεται στη μέση από ό,τι μας λέει μπράβο Πέτρο είσαι παραγωγικό και φυσικά περιμένουμε εντυπώσεις έτσι να μας πεις είναι μια καλή ε, επιλογή για την φαντασία το Hobbit νομίζω αλλά ε, να επιστρέψουμε στα δικά μας, τα τρίβια που σχετίζονται με βιβλία. Ένα ενδιαφέρον που βέβαια έχει πάρει πάρα πολύ στο α, ίντερνετ είναι ότι το γνωστό ότι ο Άρθουρ Κλάρκ είχε ήδη από το 2024 προβλέψει το ίντερνετ όπου έχουμε σήμερα το διαδίκτυο ε, βέβαια, θέλετε πολλές φορέ η επιστημονική φαντασία ειδικά των σε γερές βάσεις και καλογραμμένη ακριβώς δηλαδή όπως γράφουν ο Κλάρκ και ο Σίμμοφ αποτελεί και έπνευση όπως είπα για τους α, επιστημονές για τους α, μελετητές έτσι ε, και κατευθύνει προς τα κύπολες κατευθύνει αυτά τα πράγματα ε, μην ξεχνάμε ο ήλιος Βέρνου από τη γης της Ελλήνη και γύρω από τη Σελλήνη με τεχνικές γνώσεις υπήρχαν αυτή την εποχή αλλά ε, έβαλε για τα καλά στον μυαλό των ανθρώπων την ιδέα της εφικτότητας αν μη τι άλλο ενό ταξιδιού μέχρι ε, τη Ελλήνη και νομίζω ότι ε, ε, δίνει πάρα πολύ έχει μεγάλη σημασία ένα άλλο τελείως trivial, τελείως τε, τριμμένο αν θέλετε που διάβασε είναι ότι ο άλλος μεγαλός επιστημονικής φαντασίας ο Εσάρκα Σίμουφ είναι λέει, ο μοναδικός συγγραφέας που έχει βιβλίο στις 9 από τις 10 κατηγορίες τεχτήριες βιβλίο ταξινόμησης, να το πω έτσι, βιβλίο θεοικονομίας, ξέρω, αν κάποιος φίλος βιβλίο με ακούει, με διορθώσει, υπάρχει ένα πολύ διαδεδομένο, τουλάχιστον στο εξωτερικό σύστημα κατηγοριοποίησης βιβλίων, το λεγόμενο Dewey σύστημα, το οποίο χωρίζεται βιβλία σε 10 κα. κατηγορίες, να το πω έτσι, ε, λοιπόν, ε, Ωφή είναι ο μόνος που έχει βιβλίο και στις 9 από τις 10 κατηγορίες ενώ ε, ένα άλλο ε, ενδιαφέρον που ε, διάβασα είναι δεν ξέρω πως είχε διαβάσει το, το Stiglarsson το «The Call of the Dragon» tattoo, ε, το κορίτσι με το τατουάζ όπως το έχουμε μεταφράσει τα ελληνικά και κάπου διάβαζα με έκπληξη και εγώ δεν το ήξερα ε, ότι η έπνευση, η έπνευση και γενικά το βιβλίο ε, του ήρθε ε, ε, όταν σκέφτηκε ε, πως θα ήταν ε, και πως θα αντιδρούσε κατά κάποιο τρόπο η πίπη φακιδομή της ανήλικας ε, πίστευα την Πίπη και η Φακηδομήτη, την ξέρετε δεν ξέρω η νεότερη γενιά, αλλά η δικιά μου γενιά ήταν ένα από τα παιδικά αναγνώσματα της, α, της εποχής μου έτσι λοιπόν στην κλάση από την Πίπη Φακηδομίτη έγραψε το κορίτσι με το τατουάζ καθόλου άσμα θα έλεγα πάμε στο επόμενο κομματάκι μας Και μ, ακούσαμε το ντουέτο των ε, γάτων ε, και ε, αποδίθεται στο Ρωσίνη αλλά δεν είναι τελείως σίγουρο ότι έχει συνδεθεί από αυτόν. Αυτό δεν και ακριβώς κάποια όπερα, έτσι, κάπου εδώ πέρα αυτό, αλλά είναι κομικό δουέτο, ε, πολύ διάσημο όμως τα, οι μελωδίες είναι, διάφορε, είναι κομμάτι από διάφορες ε, όπερες κύριος ε, το εξωσιμοίητο σε αυτή την εκτέλεση είναι ότι έχουμε ε, άντρα βαρίτονο και σοπράνο ενώ συνήθως το κομμάτι αυτό είναι για δύο Είναι το σοπράνο με τσοσοπράνο το τραγουδούν και ε, πιστεύω ότι σας άρεσε και συγχωρέσετε αυτή τη μικρή μας παράληψη δεν είναι ακριβώς όπερα, δεν πειράζει Μπορεί, για να συνεχίσουμε έτσι με τα ωραία βλέπω σας αρέσουν και εδώ στο chat που συζητάμε αρέσουν και, τα, και το κομμάτι ευχαριστώ αλλά και αυτά που ε, που λέγαμε και να καλησπερίσω και τη φίλη μας τη τζάζι, την Ελευθερία η οποία ε, γνωστή βιβλιομανής και αυτή και την οποία ε, μαύρα μάτια κάναμε, κάναμε να τη δούμε ο φίλος να ομολογήσω και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε απόψε να μας ακούσει και να μας πει την καλησπέρα της και ελπίζω να μην την πάθετε και εσείς, όπως ο να συγγραφέας ο Φρέιζερ, ο οποίος τον ανάγκασαν οι συγκατοικοί του, η ένοικη του που έμενε, να... Ε, μετακομίσει ο Τζέμις Φρέιζερ λοιπόν έμεινε στο Λονδίνο και να εγκάστηκε να μετακομίσει γιατί το πάντομα του διαμερίσματος του ε, επαπειλούνται να καταρρεύσει από το βάρος των βιβλίων που είχε συσσωρεύσει στο διαμερισμά του και δεν ξέρω ε, πόσο που μας κινδυνεύουμε από ε, αυτό αλλά εν πάση περιπτώσει ε, δεν έχει ε, έχει ιδιαίτερη σημασία είπαμε ο ε, σκοπός είναι να διαβάζουμε αν σας περισσεύουν όπως είπαμε ε, βιβλία έχουμε επίσης άλλες εκπομπέ. τρόπους να τα αξιοποιήσετε ε, είναι κρίμα πάντως ε, τα βιβλία και λυπάμαι και να τα λέω, από βιβλία να πετιούνται ε, ή να χαραμίζονται ε, ευχαρίστε τα ο ελευθερώστε τα, δώστε ε, Ό,τι και να είναι Εντάξει δεν ξέρω πολλούς ε, Που θα ήθελαν Μια ογκώδη παλιά κυκλοπαίδη Αλλά δεν ξέρετε καμιά φορά Τι γίνεται Μου ε, <laughs> ίσως φτιάχει και ίσως ε, για κάποιους Είναι θησαυρός Η γνώση έτσι Πότε δεν φεύγει Και Τι να δούμε Κάποιο άλλο α, κάποια άλλα από τα τρίβια α, τι λέγαμε α, ο γνωστός έτσι ε, ο Λέξανδρος Δωμάς και μην είπε ότι δεν ξέρετε, τώρα το Δωμά ε, δεν θα σας πιστέψω ε, ήταν ε, ε, είχε στα αλήθεια μονομάχηση με κάποιον σε εκείνη την εποχή ε, όπως θρυλείται όμως η μονομαχία τελείωσε ε, μάλλον άδοξα όταν του έπεσαν τα παντελόνια μέσα ε, τα παντελόνια του Δωμά και μάλλον έτσι και γλίτωσε και ε, κατάφερε να <coughs> συγγνώμη ε, κατάφερε να γράψει την ε, βιογραφία του και που είχα ε, διαβάσει ε, ότι ε, η ε, ο σχεδιάσεις ο, ε, ο, ο γνωστός και ο Λορένς ο, ο Λορένς της Αραβίας ο είπα ο Λορένς της Αραβίας που έγραψε το το του μάτο ετσι οι της Σοφίας ε, έχασε το χειρόγραφο στον συνδεδρομικό σταθμό του Reading Το Reading είναι μία πόλη που είχα την τύχη να ζήσω κάποιο ε, διάστημα και το οποίο είναι επίσης διάνσιμο, διαβόητο αν θέλετε για τη φυλακή του ε, Γιατί The Jail of Reading, αν κάτι σας θυμίζει Όχι, ο Wild. Ναι, εκεί είχε φυλακιστή, η φυλακιστή συγγνώμη, Όσκαρ Γουάλιτ που είχε εμπνευστεί και έγραψε την παλάτα της φυλακής του Ρέντινγκ και περιλαμβάνεται και ο στίχος που σε μετάφραση στα ελληνικά λέει ότι οι δύο άντρες και το νόμι της στα κάστρα ο ένας κοιτάει το χώμα και ο άλλος τα άστρα ε, Πολύ πετυχημένη η μετάφραση, όχι κάτι άλλες που έχουμε σχολιάσει κατά καιρούς και πω ότι είδα, σχολιάζαν και φίλοι, ε, καλοί φίλοι που έκανα στο φαντάστικο πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα και ε, με να σχολιάζουν την καινούργια μετάφραση του Σάλιγερ, το ξέρετε το έργο του Σάλιγερ είναι με για τους Αμερικάνους, ε, το φύλακα στη Σίκαλη, The Catcher in the Rye και η νέα μετάφραση του τίτλου του βιού είναι, πώς μου το είπανε, στη Σίκαλη στάχια ο πιάστης έλεος. Αυτό έχω να πω μόνο. Ε, ας το μετάφραστο, ρεδερφε. δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος έχει αυτή την ε, ε, φαϊνή ε, η ιδέα, ναι, από ναι, γενικά ε, πάμε καλά. <laughs> δεν έχω παράπονο, αλλά μερικά, παιδιά, λίγο μετασκεφθούμε στεδικά σε κάτι που δεν έχουμε τις ε, προσλαμβάνωσες, αλλά όσα δηλαδή, είναι στην κουλτούρα μας. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μεταφράζουμε τον τίτλο στο τίτλο ή να βάζουμε έναν άλλο τίτλο που να ταιριάζει περισσότερο στην ε, κουλτούρα μας ε, δεν ξέρω, στίχι, εγώ προσωπικά θεωρούσα και μια τίμη επιλογή να το αφήσω αμετάφραστο τον τίτλο τουλάχιστον ε, δεν είναι τόσο δύσκολο να το αποδώσουμε ε, εντάξει ε, δεν είπε κανένα λόγο να σκυλέψουμε να το πω έτσι το, το έργο να το καταστρέψουμε ε, γιατί πραγματικά τώρα ποιος θα το πάρει στις, στα σοβαρά τώρα έτσι. Αν το φύλακα στις γίνεται σιγά σιγά το Κάτι. Αλλά ε, στο... στο... πώς λέει... Στη, στα στάχια της σιγά ο πώς Έλλογο. Ε, δεν ξέρω. Έξω, δεν ξέρω, πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι όμως να ξελαμπικάρουμε κλασική οπέρα εδώ Και για όσους δεν πρόσεχαν να θυμίσω ότι σύντοι τραγούδια τα κομμάτια μάλλον τα ανακοινώνω μετά αφού παίξει και όχι πριν σπανίως ανακοινώνω πριν έτσι. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε είναι από την uh, μια άρια Κελγουάρντο Ελ Καβαλιέρε από την όπερα Ντόνι Πασκουάλε του Γκάιτα Νόνι πολύ γνωστό, που έπρεπε εκτέλεση με, τις, με την Άγγελα Γεωργίου. Λοιπόν, που είχαμε είναι να ε, ποιον ναι, έχω ξεχάσει ποιον έχω ξεχάσει ένα καλησπρίζω όχι, α, την ιό βέβαια, χίλια, συγγνώμη και προηγούμενος λέγαμε για το blog της στο Stiller of η ε, ιό γιατί ε, τώρα διάβαζε κορτό, Κατερίνα της άρεσε ε, εγώ δεν είμαι τόσο φαν του κορτό αλλά είναι χρήσιμο να έχει στους φίλους που διαβάζουν κορτό γιατί λένε τι, τι τους άρεσε τι δεν τους άρεσε το βιβλίο και αναλόγα σχηματίζει τις απόψεις σου και εσύ για τον θα επενδύσεις τον πολύτιμο χρόνο σου ε, βέβαια τώρα αποτελέει διαβάσει το, το γύρισε σε Ιωνέσμπο, ε, και διαβάζει το αστέρι του διαβόλου δεν το έχω διαβάσει το συγκεκριμένο αλλά περιμένω τη γνώμη της για να μου πει ε, τι... πιστεύω περιμένουμε άρθρο στο, στο blog σου ε, δεν ξαναπρόλαβε να ακούσει και αυτό που αναφέρα προηγουμένως για τη βιβλιοσμία τη μυρωδιά των παλιών βιβλίων αλλά εν πάση περιπτώσει <laughs> από εκεί το, ε, το έψαξα και εγώ εν πάση περιπτώσει καλώ και εσύ, εσύ, εσύ, εσύ στην παρέα μας και ελπίζουμε να σου κρατήσουμε μια ευχαριστή ε, συντροφιά À, πάμε να συνεχίσουμε με γνωστά γεγονότα με τρίβια από βιβλία, από συγγραφή υπάρχουν πάρα πάρα πολλά τα λέμε τα, τα ξεχνάμε αλλά δεν έχει σημασία θελείται ότι ο, ο Μολιέρος ο γνωστός Γάλλος ο μεγάλος γνωστός εγκαφές ο Γάλλος ο Μολιέρος είναι φυσικά ότι ο Σέξπιρ για τους ε, Άγγλους εντάξει, Προσφυγά, έχω πολλά σκαλιά παραπάνω των Σέξπιρ αλλά τέλο πάντων ένας μήνας, πούμε, τώρα γαλλικές κόντρες έτσι, μετά από τον τριακονταετή τον, εκα... τον επταετή συγγνώμη μαν τον... πότε είναι ο εκατονταετής μετά επ αιτής, ο επταετής ο τριακονταετής ε, είναι απολεόντι ε, πόλεμη εντάξει κάποτε αυτή τα, αυτή τα έχουν βρει Γενικώ ας να μην ξεθάβουμε πάλι έτσι τέτοια θέματα. Λοιπόν, ο Μιλίος λοιπόν ε, λέγεται ότι πέθανε στο σανίδι που λέμε στη σκηνή ενώ έπαιζε ένα από τα δικά του έργα και κατά ηρωνικό τρόπο έπαιζε το ρόλο του υποχόνδριου στο γνωστό έργο καταφαντασίαν ασθενής δεν ξέρω κατά πόσο είναι, αλλά εν πάση είναι από αυτά που έχουν περάσει αναστικός μύθος πια εάν είναι πραγματικότητα, πλέον είναι πολύ δύσκολο κάποιος να το βρει θέλει ολόκληρη έρευνα Ενώ λέγεται ότι και μάλλον είναι πιο καλά τακτημιωμένο Ότι Αγκάθα Κρίστη αντιπαθούσε τον, το δημιουργήμα της, τον Ηρακλή που αρώ, λέγοντας ότι είναι ένα απεχθές εχθές μπροσδικού ανθρωπάκι κάπως έτσι σε ελεύθερη μετάφραση αλλά ε, είναι πολύ ενδιαφέρον που έ, λέμε καμιά φορά είναι ότι βρισκόμαστε σε παρέα και το έχουν σατήρήσει και τα παιδιά από το spoiler.gr σχετικά με το αν έχουμε διαβάσει ή όχι ένα βιβλίο και α, αν το, και το σχολιο, και βρεθούμε σε παρέα που το σχολιάζουν και εμείς δεν έχουμε ιδέα ε, γι' αυτό που λέει. Ε, λέγεται ότι ο Μάρσελ Προύστ, ο Ρόζ Προύστ το χαμένος χρόνος κλπ συνάντησε το James Joyce το χειρινός πέρασαν πάρασαν όλη τη βραδιά του, ε, μιλώντας για περί ανέμων και υδάτων θα λέγαμε εμείς και στο τέλος αναγκάστηκαν να παρελθούν ότι κανείς από τους δυο του δεν έχει διαβάσει τα έργα του άλλου για ε, φανταστείτε τώρα ναι, ούτε ο, ο που είχε διαβάσει τον Οδυσσέα, ούτε ο Τζοϊς φυσικά είχε διαβάσει τον αναζητώτο στο χαμένο χρόνο, αλλά ε, πάση περιπτώσει, γι' αυτό μην τρέπεστε να πείτε ε, ότι δεν έχετε διαβάσει κάτι ανθρώπινο είναι ξέρετε πόσα βιβλία εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ίσω ε, είναι τα βιβλία που κυκλοφορούν ε, και φανταστείτε όλα αυτά τα βιβλία που γράφονται σε γλώσσε τι οποίες δεν κατέχετε και δεν πρόκειται να ε, μεταφραστούν έτσι. Επομένως μην ανησυχείτε Πάντα θα υπάρχει κάποια που έχετε διαβάσει Που δεν έχετε διαβάσει ακόμα και είναι και το πιο διάσημο βιβλίο έτσι Μπορεί να μην το έχετε διαβάσει Και εντάξει αυτό δεν σημαίνει πολύ Οι λοιπόν, οποίες πρώτον ποτέ δεν είναι αργά Αν κάτι είναι στενδιαφέροντά σας Ή είναι ένα βιβλίο το οποίο Από αυτά που έχετε διαβάσει Από κριτικές, από τίποτε Δεν είναι στενδιαφέροντά σας για... ε, Εντάξει γιατί να, μην, γιατί να το, το διαβάσετε! Δε, δεν βλέπω ότι πρέπει να υπάρχει κάτι Καταναγκαστικό στην ανάγνωση του βιβλίου δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουμε τέτοιο πράγμα καταναγκασμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το. Μην το, μη το βαρύνω πάνω. Α, βλέπω εδώ ότι ο... λέει ότι είναι φοβερό ο Νέσμο και μας τον συστήνει ανεπιφύλακτα. Ναι, ε, για τον Νέσμος είχα πει αναλυτικά νομίζω στην εκπομπή ε, που είχαμε κάνει. Έχω γράψει και το σχετικό άρθρο στο spoiler alert. Ε, επομένως, ναι, πιστεύω και εγώ ότι τον έχω στα υπόψη. Έτσι, να απλώς με κοιτάνε τα υπόψη τώρα θα την εκπομπή την κάνω από το δωμάτι που είναι και η βιβλιοθήκη μας και ε, ε, δεν ξέρω αν έχετε κάποιοι δει στο Instagram ή στο Goodreads που έχω κάποιες φωτογραφίες ε, έχει, έχουν προσθεθεί και άλλα βιβλία για αυτούς που την έχουν δει και βλέπω τα διάβασα εδώ και με κοιτάνε από 1500 μεριές και πέραν έχω και κανένα δυο ε, που έχω αγοράσει οι ηλεκτρονικά συνίστατα που γράζω ηλεκτρονικά επειδή περνάνε κατευθείαν στο κινητό, στο κινητό ας πούμε, που συνήθω διαβάζω έχουν καλύτερη τύχη γιατί τα έχω συνέχεια μπροστά μου αναγκαστικά και είναι και πολύ πιο εύκολο όπου βρεθώ και που σταθώ σε μια αγορά, σε μια αναμονή ή κάπου δεν έχω τι να κάνω. Το μόνο εύκολο να βγάλω στο κινητό και να το έχω ξαναπεί αυτό για τα πλανεκτήματα των ηλεκτρικών α Ακριβώς λέει ο do... Ιδζάζης mm. εδώ που λέμε ναι ο Χαμε... και ο Οδυσσές και ο Χαμένος χρόνος είναι για ήρωες συμφωνώ απόλυτα περνάει πολύ αποφασισμένος για να πεις ότι διαβάζω καθόλου και τα διαβάζω αυτά και τα τελειώνω αλλά για να είμαστε και έτσι και λίγο τίμοι με τους αυτούς μας πώς έχετε διαβάσει όχι αυτά που κάνουμε χρόνιας να καθίσετε να διαβάσετε μέχρι το τέλος στην ηλιάδα ή την Οδύσσια έτσι, ξέρουμε τη γενική στοίχνωση έχει καθίσει κανένα να διαβάσει διαβάσει έτσι κανονικά σε όποια μεταφράσεις θέλει λέω δηλαδή στα αρχαία ελληνικά Τέλος, μας... να καλείς περίσω και το γνωστό συνθέτη και φίλο του Σταθμού και της Απομπής των Σάκη Κουροπό που μόλις ήρθε και αυτό την παρέα μας και λέγαμε για τα ε, λέμε σήμερα διάφορα περίεργα από το βιβλίο από τον κόσμο, από τις συγγραφίσεις, από τις, ε, συνήθειές τους και ε, σχολιάζουμε, με ευχάριστο είπαμε, λίγο πιο χαλαρό ε, το, το κλίμα σήμερα. Ε, ένα ενδιαφέρον που λέγαμε για τα σοβαρά και... και όχι τόσο σοβαρά βιβλία ε, κάτι εξωπερίεργο σημαντικά είναι ότι η συγγραφέα της καλύβας του Μπροπαθωμά η Harriet Beecher Stowe ε, ζούσε δίπλα, ήταν η γειτόνισσα του Μαρκ Τουέιν του συγγραφέα του Tom Sawyer, του Huckleberry Finn ε, και φανταστείτε γείτονες και γράφανε για την ίδια περίπου έτσι, εποχή μη διασπροσλαμάνω τι διαφορετικό τόνο έχει το βιβλίο του ενός τι διαφορετικό τον έχ, τα βιβλία του ενός και του άλλου έτσι. και σαν αντίστοιξη θα λέγαμε έτσι, για τους μουσικούς δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά αλλά εν πάση περιπτώσει ένα άλλο ενδιαφέρον που λέ, λέγεται για μεταφράσεις και ε, για ονόματα ε, κάμια φορά στα με τα αγγλικά ονόματα δεν είναι πάντα προφανές. Υπάρχει ένα συγγραφέα, ο Evelyn Vogt, ο οποίος ε, εντάξει το Evelyn εμείς το έχουμε συνδέσει με ναι, γυναίκα, αλλά φαίνεται είναι και αντρικό όνομα στο γλωσσικό κόσμο, το όνομα της πρώτης γυναίκας του ήταν και αυτό Εβελίν. Και έτσι λοιπόν οι φίλοι τους, οι γνωστοί, τους για να τους ξεχωρίσουν τους ε, αναφέρονται σαν χ η Εβελίν, αυτός Εβελίν δηλαδή, και η Εβελίν, αυτή η Εβελίν. Εβελίν, αυτός η Εβελίν, αυτή θα λέγαμε εμείς. Με ε, συμβαίνουν ε, και αυτά την κάνουμε. Ε, άλλωστε και ο ε, Ποιος ε, λέγαμε ο ε, ποιος πάντα είχε παντρευτεί κάτι άλλος ένας περίεργος που είχα διαβάσει περισσότερο. Λοιπόν, ε, θυμηθώ ε, ένας άλλος εγγραφέας ε, που δεν τον Φέρουμε πολύ στην... Ε, ε, ο ε, άνθρωπο του Ράνσουμ παντρεύτηκε τη γραμματέα του Λέων Τρότσκι. Ε, ενδιαφέρον και αυτό. Πάμε να το επόμενο κομμάτι μας όμως. And service is cheap. to the house and get a sniff. Chip become is Και ακούσουμε την άρια τη πριγκίπισσας Εύα από την όπερα των Ο Διάβολο και η Κέικ, μια α, κομική θα λέγαμε παραλλαγή. Μια κομική θα λέγαμε παραλλαγή, το κομικό αντίθετο αντίστροφο τη Ροσάλκα. Δεν ξέρω πώ η Άρα θα φανταστείτε το, το, στο κωμικό τώρα και έχετε το, α, την, το διάβολο και την κειτ λοιπόν από την Βόρσα και ελπίζω να σας άρεσε να καλυσπίσει όμως και τη Μεριόμικρον την Καλλιουφίλη και α, Legendary θα λέγαμε θρηλιακή παραγωγό του Music Heaven η οποία έχει συντονιστεί και μας ακούει και θα κουητεύσω όσους περιμένετε γρήγορα κριτική από την Ιόγια για το Ιονέσμπου γιατί έχει σκοπό να διαβάσει και άλλα. Πρώτα και μετά θα μοιραστεί ε, μαζί μας την... Ε, την κριτική του την κριτική του συγγνώμη και από ό,τι μου γράφει εδώ πέρα και ο αρθροκός Σεράρθουρ Κοροντολ μίσουσε αυτές ένα μισή του δημιουργήματο του Σελοκ Χόλμς αυτό κοιτάξτε φαίνεται ότι αποτελεί και λίγο από ένα σημείο και μετά γίνεται και κατά Καταναγκαστικό έτσι, δεν γράφει επειδή πια σε ευχαριστεί ο χαρακτήρα ή κάτι θέλει να πει, επειδή γράφει πρόσφαση, επειδή σε παίζουν οι εκδότε για να γράψει και φτάνει ο χαρακτήρα που εσύ ο ίδιος δημιούργησε σε να γίνεται βάρο, να μην σε αφήνει να ε, εκφραστεί κάπω διαφορετικά καλλιτεχνικά όπω θα ήθελε. Και είναι κάτι που είδε στον Παράδο και ο Γιωνέμπο είχε πει στην. Ε, συνέδευξή του στο κοινό στο Μέγρα Μασχύς ότι ευτυχώ πλέον είναι α, σε θέση, στην οικονομική θέση όπως διευκλίνιζε να μπορεί να αποφασίζει αυτός τι θα, ε, τι θα γράψει και ποιες και τις ιδέες και όλοι τις ιδέες του και όχι από το τι θα ήθελε ο εκδότης του α πούμε ή να Και έτσι είναι ένα καλό να αποφύγει κανεί τη μετριότητα, θα λέγαμε στα βιβλία, τη μετριότητα που έρχεται ε, αναγκαστικά όταν κάτι σταματά να το αγαπάς και το κάνει ε, υποκριτικά από καταναγκασμό, επειδή πρέπει να βγει ένα βιβλίο έτσι και και λοιπά και λοιπά τα ξέρετε είπαμε δεν θα το βαρύνουμε σήμερα θα μείνουμε σε χαρόπα και ενδιαφέροντα ε, βρήκα ένα από παλαιότερη εκπομπή θυμάστε που είχαμε κάνει μια εκπομπή για τη λογοκρισία για τα απαγορευμένα βιβλία ανατουσώνες δεν θυμάμαι πριν να το είχαμε αναφέρει και σε εκείνη εκπομπή αλλά είναι εξουπρίζωγο ότι ε, παλαιότερα ε, η αλήκη της των ήταν ε, απαγορευμένη σε αρκετά μέρη της Κίνας επειδή παρουσίαζε ομιλούντα ε, ζώα τα οποία κάποιος ηθήνωνε και πέρα στην Κίνα θα θεώρησε προς το ανθρώπινο είδος ε, ναι εντάξει τότε εκείνη την εκπομπή της ακούσει, είχατε ακούσει και σας είχα πει πολλά και διάφορα ε, ε, το τότε και αρκετά νομίζω σας άφησαν κι εσείς ε, ε, έκπληκτους αλλά δεν έχει ε, σημασία γιατί ε, στο τέλος ε, η αλήθεια η αλήθεια ε, να μην το θέσω έτσι ε, η γνώση έχει τη δική της αξιελίθεια, είναι κάτι το οποίο υπάρχει, δεν, δεν μπορείς να το... Ε, μπορείς να παίξεις με τη μνήμη των ανθρώπων, όπως έγαπω σε το 1984, αλλά ε, τα γεγονότα θα είναι πάντα εκείνας, ε, κατατρέχουν και πάντα υπάρχει κινδύνος να μην ε, ε, κάνει. Αλλά θα ε, είναι ε, είπαμε όχι, όχι, χάρησε να ξεφεύγω ε, πάλι ε, Τι ήθελα να πω Α, Ένα πολύ ενδιαφέρον είναι για τους φίλους Γιατί είχα πριν από καιρό αρκετοί στο, ε, στο φόρου μου Διάβαζαν το και είχε γίνει μια συζήτηση. Κάτι που ανακαλύψα τότε για τον το... Το είναι ότι το 1849 έχει καταδικαστεί σε θάνατο ε... με απεκτελεστικό πόσπασμα και μόνο την τελευταία στιγμή η ποινή μετατράπηκε σε τέσσερα χρόνια καταναγκαστικά έργα τόσο αφού τα καταναγκαστικά έργα γιατί πως αντιλαμβάνεστε εκείνη την εποχή ε, δεν ήτανε και αστεία ε, τα καταναγκαστικά έργα ε, πολλούς κόσμος δεν γυρίσανε από αυτά ενώ ε, άδοξο θάνατο είχε και ο γνωστός Τένισι Βίλιαμς έτσι, ο οποίος πνίγηκε από ένα καπάκι από καπάκι μπουκαλιού ε, πήγαιναν έξι με τα δόντια <laughs> και έτσι λοιπόν πνίγηκε ε, εντάξει συμβαίνει και αυτά α και μια και μιλάμε τώρα και θα, τι επίσης της θανάτωσης λέγαμε για το James Joyce ε, ο, ε, θερλείται ότι στο ε, τελευταία στο λέξεις ήταν μα κανείς δεν καταλαβαίνει δεν ξέρω τι να σας πω. Με ουσθέκιο τρόπος που έγραφε εν πάση περιπτώσει. Αλλά ε, ο, το ένα που ανακάλλα ε, και το οποίο ε, αφορά και εμάς δεν καταφέραμε στον το ε, σου. Δεν το του 1862 ο ε, συγγραφέας Σερ Έντουαρντ Λίτων ο οποίο ε, είναι αυτός ε, το έργο του αφιβάλλον το κανείς από εμάς διαβάσει αλλά είναι αυτός που, έφτιαξε, που καθιέρωσε τη φράση η πένα είναι η ισχυρότερη από το σπαθί ε, οφείλεται σε αυτόν να πω σε αυτόν αυτή τη φράση σαν να λοιπόν είχε προσφερθεί ο θρόνος της Ελλάδας το 1862 παραλήγως το έχουμε ασιάδη δηλαδή πας πριν και μια και μιλάμε για ε, ε, ε, πέσαμε στα θανάτικα να το πω έτσι προηγουμένως ο Λουί ο γνωστός α, Νάρνια, έγραψε της ε, Νάρνια έγραψε έφτιαξε τη λέξη verbiside ε, λε, λεξικτονία λεξικτονία θα τη λέγαμε εμείς σας, για να με την οποία περιγράφει ε, τον μια λέξη, ε, ε, από αφάνεια ή από ε, παραλλαγή του αρχικού τη νοήματος από, μάλλον, από την αλλαγή που επέρχεται στο αρχικό νοήμα μιας λέξης και ε, είναι πολλές αυτές οι λέξεις και στην γλώσσα μας τις οποίες τις χρησιμοποιούμε σήμερα με τελείως διαφορετικό νόημα από τις χρησιμοποιήσαν όταν πρωτοεμφανίστηκαν τόσο όταν εμείς α, α, έχουμε τις πρώτες ενδείξεις για τη χρήση τους πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι μας πολλά είπα και πάλι E nessuno mai nulla. Ma non parlar di ciò, sono ancora vivi e vivi tornerai, ma sono lontani. E piuttosto che in vani pianti perdere il tempo. Pensate a divertirvi, a divertirci, sicuro. E quel che è meglio fare il lavoro come assassine! E come faranno da campo i vostri cori a Και φαντάζομαι ότι μάλλον ναι, φαντάζομαι ότι. και δεσπίνα από το Κόζιφαν τούτε. Έτσι κάνουν όλε. Και εντάξει, no pun intended που λένε και οι ε, και να καλησπέρα εδώ και το φίλο και συμπαραγωγό του GMAS, το Γιώργο, ο οποίο έρθει στην παρέα μας και ελπίζω να έχει έτοιμη την εκπομπή του γιατί μετά από το 6 λιμπρί 7 ακολουθούν τα επιλεκτικά και έντεχνα. Επομένω, ε, θα αλλάξετε, θα γυρίσετε για τα καλά α, σελίδα και θα ε, ακούσετε λοιπόν το φίλο μα το GMAS. Είπαμε, θα μερικά ακόμη για από τα αξιοπεριέργα για τους εγγραφείς. Αυτό δεν είναι για τους φίλους της Jane Austen που, στην οποία έχουμε κάνει αρκετάς αναφοράς και έχει πολύ δραστήριο σύλλογο φίλων στην στην Ελλάδα, υποθέτω τώρα που ο χειμώνας έρθει και έχει έρθει σημασιασιά και μαζευούμαστε θα επαναδραστηριοποιηθούν θα είναι και πιο ε, δραστηριστικά με πολύ ωραίες και εκδηλώσεις πάντα με τσάι ε. λοιπόν, και Jane Austen λέγεται ότι είναι το πρώτο πρόσωπο που χρησιμοποίησε τη λέξη outsider στην αγγλική γλώσσα βέβαια έτσι σε ένα γράμμα που είχε γράψει το 1800 και είναι η πρώτη χρήση, η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση, έτσι αυτόματα στους γλωσσολόγους, της α, γλώσσας. Και έτσι για τους πιο σύγχρονους, α, και, κάπου, και κάπου το είχα διαβάσει και το διασώζω, υπάρχει ένας αστεροειδής ο οποίος τον έχουν ονομάσει Kurt Vonnegut, το γνωστό συγγραφέα. Ε, και α, την Έμιλι Μπροντέ από τις αδελφές Μπροντέ η οποία ε, φαίνεται ότι είχε ένα πολύ ατακτό αδερφό γιατί θελείται ότι μια φορά έπρεπε ε, χρειάστηκε να σβήσει τη φωτιά που είχε βάλει στο κρεβάτι του για φανταστείτε να έχεις τέτοιο ε, αδερφό τώρα που να πρέπει να βάλει φωτιά στο κρεβάτι του για φανταστείτε τι ε, παιδάκι ήταν και αυτός Αλλά Εν πάση περιπτώσει Ένα άλλο αξιοπερίεργο που βρήκα Είναι ο Τζακ Κερουακ Εγνωστός από το έργο το Δρόμος ε, Έγραψε το συγκεκριμένο ε, δρόμο Είναι το σύνομα, συγκεκριμένο έργο Σε ένα συνεχές ε, φύλλο Άρχιμα ρολόγου ε, χαρτιού, το οποίο τελικά είχε μήκο ε, περίπου 40 μέτρα. Πέριπου. Έτσι. Ε, δεν ξέρω. Ε, λέτε, βέβαια. Να πούμε εδώ ότι εντάξει τη σήμερα ημέρα όπως έχουμε πει και σε κάποια προηγούμενη εκπομπή, πάει καιρός βέβαια αλλά τι εκπομπέ μπορείτε να τι βρείτε στο αρχείο μας, οι υπάρχουν, ανεβαίνουν όλε μέχρι στιγμής, αλλά όλε έχουν ανέβει ε, εκτό από μερικές εκπομπές οι είτε από τεχνικά προβλήματα είτε από, ε, επειδή δεν ήταν κανονικά ε, μόνο τραγούδια από μέσα όλες οι θα τις βρείτε στο Internet Archive και βέβαια πάντοτε στο, στα κοινωνικά μέσα δεκτύωσης παρακολουθήστε με και ανεβάζω ε, το συνδέσμο για την ηχογράφηση για να μπορούν να τα κάνουν και οι φίλοι που... Α, για τον δυστυχώς... Προγραμματισμού δεν μπορούν να είναι μαζί μας και να μας ακούσουν ζωντανά γι' αυτό υπάρχει και η ηχογραφή. Να χαιρετήσω και το Σάκη ο οποίος μας καλύπτει για σήμερα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για την ακρόαση και να συνεχίσουμε ε, εδώ πέρα α για, για όσους νομίζετε ότι τα emoticon και μην είπε τώρα τα emoticon, φατσούλες έτσι φατσούλες που ανταλλάσσουν στο Messenger. ε, το Messenger κάποιος το ξέρετε όχι μόνο στο Messenger, έτσι οι είναι πολύ πιο παλιές από την εποχή του email και ο αρχικός τους σκοπός ήταν επειδή το email ήταν συνδύει δύο πράγματα, πρώτον την αμεσότητα της επικοινωνίας και δεύτερον το πιο σύντομο να το πω έτσι του μηνύματος τα email δεν είναι ε, σχεδόν ποτέ ε, τα χαρακτηριστικά τους που παρατηρήθηκαν από την αρχή της ιστορίας τους είναι ότι δεν είναι τόσο μακροσκελή, τόσο αναλυτικά όσο τα γραμμάτα, τα χειρόγραφα έτσι είναι αυτή η αμεσότητα της παράδοση που τα κάνει και πιο ε, σύντομα ε, παρατηρήθηκε ότι γινόταν διάφορες παρεξηγήσεις να το πω έτσι γιατί ε, μπορεί κάτι να Εμεί το εννοούμε ηρωνικά ή, ή αστευόμενοι, ε, ο άλλο το διαβάσει να το πάρει στα σοβαρά, ανάλογα με τη διάθεση που έχει εκείνη τη στιγμή. Γιατί μην ξεχνάμε, όταν αστευόμαστε με ένα φίλο μα και είμαστε μαζί, βλέπουμε μέσω τη διάθεση που έχει ένα τη... ξέρουμε πώ το λέμε και πάλι καμία φορά για να μην το φανταστείτε τώρα να μην έχεις την άμεση αυτή επαφή ε, Επομένω καθηγράφηκαν τα emoticon και τώρα πως λένε και τα emoji δεν σαν τα emoticon φατσούλες στην ε, ηλεκτρονική λεωγραφία ο πρώτος σκοπός θα να δείξουν με τι διαθέση λέει το γράφει μάλλον αυτό που γράφει ε, αυτός που έχει που στέλνει το μήνυμα Έτσι, γι' αυτό το, πιο, το πρώτο και πιο γνωστό είναι το χαμογελαστικό ανθρώπινο. Είναι δείξενο, απλώς του λέει ε, χαμογελαστά, αστείωμενος κατά κάποιο τρόπο. Όμως είναι ακόμα πιο παλιά τα emoticon. Το 1912 ο Αμερικανός εγγραφέας Άνμπροντ Μπίρις ε, πρότεινε ένα, μια πρώτη εκδοχή του emoticon το οποίο ήταν ακριβώς ε, σχεδιασμένο για να να το μεταφέρω, αλλά μοιάζει πούμε, να μιμηθεί ένα όσο ολοκληρωτικό πρόσωπο, ένα χαμογελαστικό. Στόμα που χαμογελάει, ένα χαμόγελο. Στην ουσία, να ένα χαμόγελο. Για φανταστείτε λοιπόν, δε, αυτό που λέμε ότι οι καλές ιδέε δεν χάνονται. Κάποια στιγμή θα ε, μπορεί να τι ξεχάσουμε ή οτιδήποτε, αλλά θα ε, αναδειθούν. Ε, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, είναι. Έλεγα. είναι αυτό Α, μια άλλη παραξενιά που, ε, που θα να σου πω και μετά πάμε στο επόμενο κομμάτι μα είναι ότι ο γνωστός Χάνης ε, Κρίσιαν ε, όταν έμενε σε ξενοδοχή την παραξενιά έχει πάντοτε μαζί του σκηνή ε, μια κουλούλα σκηνή όχι να κρεμαστεί αλλά ε, σε περίπτωση που το ξενοδοχείο πήρε φωτιά και ήθελε να, να ξεφύγει ε, ναι, ζούσα και σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τα σύγχρονα μέτρα ε, πειρασφάλειας έτσι όλος είναι ο λαό άνθρωπος είχε αυτή τη φοβία και θέλει να είναι σίγουρος και πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο κομμάτι μας και ακούσαμε ένα χωριδιακό από την όπερα του Γκοτο Νικολάη, οι έφθυμε κοιράδε του Windsor. Και ναι, σα θυμίζει κάτι, ναι, είναι βασισμένο σε Shakespeare. Τι να κάνουμε, είπαμε, είναι κλασική είναι κλασική, όπω και να το κάνουμε. Και ναι, βλέπω εδώ πέρα πολύ πετυχημένα σχολιάζει και η και ο Πέτρος και η τζάζοι σχετικά με τα μοτοικών και τις παρεξίες του γραπτό λόγο αλλά η τζάζοι λέει εδώ ότι πλέον όταν μου λένε τσακώθηκαν ρωτάω αν ο τσακωμός ήταν οι διαζώσεις από κοντά ήταν μέσω τσάτ για <laughs> <laughs> <laughs> φανταστείτε τώρα ε? λοιπόν πόσο όχι αυτό δείχνει κάτι δείχνει ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία αυτή η άμεση επικοινωνία έχει γίνει αναπάσπου Αναπόσπαστο ε, μέρο τη ε, ζωή μα. Έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρω στην καθημερινή μα ζωή. Τη χρησιμοποιούμε χωρί δεύτερη σκέψη, χωρί να το σκεφτόμαστε. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, οι οποίοι αισθάνονται άβολα, θα έλεγα με την ηλεκτρονική του κοινωνία. Δηλαδή ε, εντάξει, έχει, έχει να κάνει και η υγεία, όμω όχι απολύτω έτσι. Όχι απολύτως, εντάξει βέβαια τα στατιστικά είναι υπέρ των νεαρών ηλικιών όπως και να το κάνουμε, αλλά βλέπεις και στους παλαιότερους. Ε, δηλαδή ε, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι όταν είναι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι ε, όλα για όλα και είναι άλλοι οι οποίοι αν και χρησιμοποιούν υπολογιστήν αποφεύγουν όπως ο διάβολος του λιβάνι. Και φανταστείτε α πούμε ότι όλη αυτή η επανάσταση του διαδικτύου και... Ε, τον, του υλικού του περιεχομένου που στο διαδίκτυο είναι ακριβώς για να επικοινωνούμε ο ένας ε, με τον άλλον Μ, δεν ξέρω αν πας πριν εντάξει εγώ προσπαθώ να ε, είμαι εντάξει από δεν έχω ε, κρύψει ότι η ανασχόληση μου στους υπολογιστές είναι χόμπι και είμαι από του πρώτου συνήθως που δοκιμάσουν την ηλεκτρονική επικοινωνία σε, σε κάτι mm. θέλει λίγο το χρόνο τους και αυτοί βέβαια έτσι αλλά σιγά σιγά βρίσκονται βέβαια, και οι κοινωνικέ νόρμες, δεν έχουμε α, πρόβλημα mm. ε, κάτι που ξέρω θα πω και έχει αφαρθεί στο φαντάστικο στο θέρωμα που είχε γίνει στον Κρήστοφ Ρλί τον το αυτό εθοποιό το ήταν ότι ο Κρίστοφερ είχε μια συγγένεια <coughs> όχι εξαίματος ήταν εξάδερφη με τον Ιαν Φλέμιγκ το, και δεν θα λέει τίποτα Ιαν Φλέμιγκ ο Τζίμις Μποντ καθώς θα σας λέω ο συγγραφέας λοιπόν, του Τζίμις Μποντ ο Ιαν Φλέμιγκ ο οποίος ε, βέβαια και αυτός ήταν στην ουσία Τζίμις Μποντ ήταν όχι τόσο περπιτιώδες αλλά ήταν Κανονικά, κατάσκοπο θα λέγαμε, συμπράκτορα. Στο πιο σωστά, ε, θα λέγαμε. Ε, και φαίνεται ότι οι συγγένειε ε, ε, είναι, πλάστον τυχαίνει, α πούμε, και ε, είναι συνηθισμένα. Αλλά παραδείγματο χάρη, α πούμε, ότι ο, ο γνωστό από το λεξικό, δεν ξέρω πώ ξέρετε το λεξικό το Αμερικανοϊκό λεξικό Webster uh, ο λεξικογράφος ο Νόα Webster ήταν θείος προ θείος έτσι τα τέλος πάντων τέτοια των με τον Elliot, τον Elliot. Ε, ενώ η οικογέ... κάτι που ξέρουμε η οικογένεια της Virginia Woolf uh, την uh, αναφέρονται σε αυτήν σαν δε ντέμον, πολύ ερωδαιμονισμένος πας να το πω τώρα <laughs> πιάστης ρίχης, έμπαση περιπτώσει, είναι ώρας από το κρίκετ γιατί η Βιντζίνιο Γλουφ έπαιζε, ήταν πολύ καλής στο κρίκετ, έτσι το γνωστό κρίκετ το, το αυτό το ιδιότυπο γλυκό άθλημα στο οποίο διαπρέπουν όλες οι άλλες ε, χώρες, πρώην χώρες της κοινοπολιτείας εκτός από την Αγγλία βέβαια, έτσι. Ε, αυτός αντιρίζονται πολλές ε, και αυτός ο εργασμός, να ξέρετε πάντοτε, και αυτό το, είναι μέρος αυτού του ιδιότυπου ε, βρετανικού χιούμορ ε, το οποίο πολλοί το κατηγορούν, αλλά με πας πιο τόσο, εγώ το βρίσκω ε, εξαίρετο αν μη τι άλλο και να σου πούμε πέρυσι, να διαβάσετε Terry Bratchett και να ε, μην γελάσατε Εντάξει, απλώς είναι αυτό το αυτοσαρκαστικό που εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε να το ε, να το πιάσουμε ε, και α, προηγουμένως που είπα γιατί έλεγα για την Jane Austen, για την λέξη πρώτα χρησιμοποίησε το ό, ό, δησιακή, Αγγλική γλώσσα και εξάρτησα το τσάι που σας προέτρεψα στην αρχή της εκπομπής να πάρετε κάποιο ρόφιμο τσάι πούμε, από το πιο δημοφιλή για τέτοια απογεύματα και να το απολαύσετε όσο ακούτε την εκπομπή είναι... Η πρώτη γραπτή αναφορά ε, για κάποιον στην Αγγλία να πίνει τσάι ήταν στο ημερολόγιο του Samuel Pepe στις 25 Σεπτεμβρίου του 1660 είναι αρχαιότερη αναφορά που έχουμε για κάποιον να πίνει τσάι στην, ε, στην Αγγλία και ε, ένα άλλο ε, ενδιαφέρον είναι ότι ε, ο γνωστός ε, ποιητής ο Σαφρίτζιχρον Σίλερ ο δίστη του Σίλερ έτσι έχει ε, ε, εκεί που έγραφε είχε πια μίλα ε, και άλλη παραξενιά ας πούμε, που και ισχυριόταν ότι χρειαζόταν τη μυρωδιά τους τη μυρωδιά της ύψης τους για να το βοηθήσουν να γράψει τα είχαμε ορμαντική εποχή, δεν ξέρω, κάπως την είχαν δει τότε με το α, θάνατο και τα λοιπά ε, Ενώ α, και ένα που είχα διαβάσει είναι ότι... Α, όταν Μπράουν από το κώδικα Ντοβίντσι ήταν τραγουδιστή της ΠΟΠ πριν γίνει διάσημο σαν συγγραφέα. και ένα από τα, α, τους δίσκους που κυκλοφορήσει ε, είχε τον τίτλο όπως Angels and Demons ε, πολύ ενδιαφέροντα ε, για να δούμε σιγά σιγά όμω πρέπει να κλείσουμε βλέπω γιατί περιμένουμε και η επόμενη εκπομπή του επιλεκτικά και έντεχνα, λίγο ε, επομένως ε, δεν θέλω να κόψουμε και το ε, επόμενο ε, κομμάτι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα να μην το κόψουμε στη μέση Επομένω, ε, εγώ θα σας χαιρετήσω εδώ, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την ακρόαση ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή και να τα πούμε πάλι όλοι μαζί την επόμενη Εβδομάδα. Θα κλείσουμε με Βέρντι Πάλι από κάποιο κωμική του όπερα Το Βασίλιας ε, για μια μέρα ε, Από εμένα καλό απόγευμα Και καλή εβδομάδα να έχω